Στοίχη 25 34. Ο Θεός προνοεί διατασανάγκας μας. 25. Αφού λοιπόν η καρδία σας πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στον Θεόν, δια τούτο σας λέγω, κόψετε την ρίζα της πλεονεξίας και μη φροντίζετε με αγωνία και στενοχωρία για την ζωή σας τι θα φάγετε και τι θα πειτε. ούτε δια το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφή και το σώμα πιο πολύ από το ένδυμα. Ο Θεός λοιπόν που σας έδωκε τα νότερα ταύτα θα σας δώσει και τα κατώτερα, την τροφή δηλαδή και το ένδυμα. 26. Κοιτάξτε τα πετινά που πετούν στον αέρα και είδετε ότι αυτά δεν σπήρουν ούτε θερίζουν ούτε μαζεύουν εις αποθήκας για τον χειμώνα ή τον καιρών της Κι όμως... Ο πατήρ σας ο Επιουράνιος τα τρέφει. Σείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερον από αυτά. 27. Διανακαταλάβετε δε πόσο ανανόητος και ανίσχυρος είναι η μεριμνά σας αυτή, σας ερωτώ. Ποιος από όσον οσονδήποτε και αν φροντίσει ή μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχιν. Κανείς. Τι κατορθώνετε λοιπόν με τη μεριμνά σας. 28. Και για το ένδυμα, διέτι κυριεύεστε από ανήσυχον και αγωνιώδη φροντίδα. Παρατηρήσατε τα άνθη που φυτρώνουν μόνα των εις των με ποιον τρόπο να αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. 29. Κι όμως σας λέγω... Ότι ούτε ο φως εις επινοήσεις ολομών με όλη την εξακουσμένην βασιλικήν μεγαλοπρέπειάν του και την λαμπράν και ένδοξον περιβολήν και παράστασή του δεν περιευλήθη ένδυμα τόσων ωραίων και θαυμάσιων όπως περιβάλλεται ένα από τα άνθη αυτά. 30. Εάν δε ο Θεός τόσων μεγαλοπρεπός ενδύει τα αγριοχόρταρα που φυτρώνουν μόνατον εις των αγρών και που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια όπως εις, αλλά σήμερα υπάρχουν και αύριον ρύπτονται στον φούρνον ω καύσιμων υλικών. Δεν θα δώσει ένδυμα πολύ περισσότερον εσά σας, ο λιγόπιστοι. 31. Μην καταληφθείτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχον φροντίδα, λέγοντες «Τι θα φάγομεν ή τι θα πείομεν ή τι θα πιώμεν η τι θα ω ενδυμα 32. Διότι εθνικοί και δολολάτρε που αγνοούν ολοτελώς τα αξία σου ράνια αγαθά Ζητούν όλα αυτά τα μάταια και φθαρτά, ως τα μόνα σοβαρά και απαραίτητα. Σείς όμως, μη ανησυχείτε δι' αυτά, διότι ο πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη να όλα αυτά και συνεπώς θα σας τα δώσει αυτός. 33. Ζητείτε δε πρωτίστως και κυρίως τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού, και την απόκτηση των αρετών που ο Θεός ζητεί από εσάς ως όρον, για να σας χαρίσει τα αγαθά ταύτα και τότε όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με εκείνα. 34. Μην κυριευθείτε λοιπόν από ανήσυχον φροντίδα δύο σε ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την αύριον διότι η αυριανή μέρα θα φροντίσει δύο σε θα σας συμβούν κατά αυτήν. Αρκεί την ημέραν η δική της σκοτούρα και ταλαιπωρία.